Έλα, πήγα να δικαιολογήσω τα χρυστινά. Κουνάγανε την κλούβα πέρα από εδώ και με κίνδυνο να πάνε τον ζημιά η αναρτήση του λεωφορείου τη δηλαδή και με κίνδυνο να ανατραπεί και να πέσει στα κεφάλια του ο μπάτσον. με σκά. Και είναι και χρήσιμο μεταφορικό μέσο γιατί κουβαλάει του μπαλούρδε. Και όχι τίποτα άλλο. Το γουρούρι, άμα το βρίσκω το μέρο, δεν το τρώω μετά. Το τρώσω, άμα είναι κυνήγι δικό σου. Δεν ξέρω από τι μπορεί να πέθανε, να σκοτώθηκε. Το εμπιστεύεσαι το ζώο μετά, δεν το εμπιστεύε. Συριζέω. Ε, όχι και η συγκυβέρνηση. συγκυβέρνηση. Ανέλ. Πυρι volημένου ψεκασμένου, κατάλαβη. Και καμένο, και, και, και καμένο. Ναι, αυτό. Τα μάτια μου τσούρα πήγανε ξανά νερό. Οι Ελένοι, αριστερού. Και χτυπάνε, χτυπάνε του τους εργάτε, του πατεράδε του. Να σε κάψω, Γιάννη, να σα μέλι. μέλη. Α κάψε με. Μιλάω για το συνταξιούχο που μίλησε οχο... προηγουμένω που του λέει Ελεϊνού. Ξενέρωτο. Την πληρώνω. Δεν είναι καθόλου ξενέρωτο. Γιατί Πάνε... δεν έκαψε εμένα, ξενέρω είναι ταξιούχο, σε μένα. Ξενέρωτο. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουμε συνταξιούχου, Γιάννη. Μα του πω που κολλάει όμω. Εχθέ βγάλανε ανακοινώσει όλα τα κόμματα, ακόμα και οι φασίστε τη Χρυσή Αυγή, όλα τα κόμματα που ψηφίσανε να κοπούν οι συντάξει των συνταξιούχων και για συμπαράσταση, δεν βγάλανε ανακοινώσει. Και καταδικάζαν την αριστερή τη δεν κυβέρνηση. Λοιπόν, εκεί πάει το να σε κάψω Γιάννη να σαλίσω μέλι. Αφού του κάψανε πρώτα, τώρα του χαϊδεύουν. Να σαλέψω λάδι, δεν λέει πάνω από τα επαρινή. Μέλι λέμε εμεί εδώ στην Πάτρα. Εγώ το ξέρω να σε κάψω Γιάννη να σα λύψω λάδι και λαβράδι. Όχι μόνο. Δεν, δεν ξέρετε τι πατρίνη. Έχετε κομμουνισμό τώρα και έχετε γίνει κομποίη. Είναι εξαιρετικό Δύμαρχο. Είναι μαστευχείο που έχουμε αυτό το Δήμαρχο. Που πήρε το μέτωπο το παραλιακό γιατί αν δεν έγινε αυτό Δύμαρχο, θα το κάνω δώσει ιδιότητε. Να τα ξέρετε, να τα λέτε αυτά. Τα λέμε. Τα λέμε τα λέμε αν μου επιτρέπεται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 Ο μπίσας ο παππούς ο Μάριος Εσαι ο παππούς τώρα σαν να λέμε Ακριβώς όπως τα λέτε ναι. Ήθελα να το καταγγείλω λοιπόν ναι. ότι δεν είναι παππούς αυτός Δεν λέγεται Μάριος, λέγεται Μασίστας Και ήθελε τα χημικούλια του μου φαίνεται Μ, Καλά, τα θέλαν όλοι οι γέροι τώρα, συγγνώμη <laughs> Δεν είχαν στα γεράματα να κάνουν όλη δουλειά <laughs> Βαρεθήκαν τις δηλωτές και πήγαν να χτυπάνε τα μάτ <laughs> Και λίγα τους κάναν αγαπητέ Και θα ήθελα επίσης στα σχόλια αυτά που έκανε αυτή η άξια αγωνίστρια του ΕΑΜ να ακούσω τα σχόλια της Λουκοσυριδέα Τρεφίλε. Τι δικαιολογία θα βρει αυτή η λύθεια πια, πια να δικαιολογήσει τα <στολή> Έλα, πιτέλους, πάρε παιδί κάποιος πρέπει να δικαιολογήσει τα χθεσινά που δίναν στου να, σου... να μιλήσω λίγο. Όχι, δεν μιλά περίμενα. Θα μιλήσεις λίγο όταν κάνουμε διάλογο και να σου δίνουμε το λόγο. <στολή> και τι διάλογο κάποιο. Αυτή <στολή> η βρωμοσυρίζίνη δεν θα περάσει. Λοιπόν, κοίταξα να σου πω, ειδοποίησε του φίλου σου και να κλείσουν το ραδιόφωνο γιατί τα καταδικάσατε, τι έγινε,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 στο τη δικιά μου το λε: Στη γη τη δικιά μου. Έτσι νόμαστε. Δεν θα συμμετείχα πάλι σε αυτή τη φασιστική εκπομπή. Σε ποια εκπομπή? Σε αυτή τη φασιστική εκπομπή τη δική σα. Που τη διαφορετική άποψη την κοροϊδεύετε, την ξεσκίζετε και βγαίνουν. Γιατί δεν μου έλεγε από την αρχή ραμανάρι μου, Αυτό που μα λένε και φασίστε οι Σιριζέοι, δεν περιμέναμε αυτό ε, για να καταλάβουμε ε, πόσο ανιστόρητοι είστε. Ναι, Έχουμε δει όλα τα υπόλοιπα. Δεν περιμέναμε αυτό να σου πω την αλήθεια, όντω. Αλλά την ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα μάτια να του πλακώσει το ξύλο, ήτανε προβοκάτσια. Αυτή τη μέρα εσύ αποφάσισε να πα να γραφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ακριβώ ποιο είναι ο φασίστη. Έχει πρέπει να το είχα γραφτεί από καιρό, αλλά εντάξει, το έλεγα αλλά είπε θα το με κάτι, τι έτσι, να Γιατί οι μαριές σας βγάλουν οι το α... άλλοι τοφίδοι από την το τέτοια. να ξέρεις ναι, ναι. μια τέτοια κυβέρνηση ναι, ναι. και αυτοί που στηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ή θα... Μας... Ή, θα... ή θα μας πηδίξετε. Όχι, όχι, εσείς δέρνετε τώρα, ηρέμησε. Ε εμάς μας τιμά να μας λέει φασίστε. φασίστες. Απλά σου το λέω να ξέρεις.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 Το μικρότερο από το Κάτσε καλά που πήρες και φόρα Και εμείς τα λέμε αυτά με το Μητσοτάκι Επίσης λέμε και τη διαπλοκή του με τη ζύμινες Μισό ε, Το ότι λέμε ότι οι άλλοι είναι άχρηστοι Δεν σημαίνει ε, ότι θέλουμε ε, το Μητσοτάκι, ας, μητσοτάκι. Όλη η οικογένειαζία από το κράτο, κρατικό δύο όλοι. Με καλά αυτά τα ξέρουμε. Εσύ κατάλαβα ότι θέλουμε να φέρουμε το μιτσιτάκι <Το> ή για να μην έρθει ο μισοτάκη που είναι επόμενο. <Το> θα καϊδέο τα φτιά του τσίπρα που πάει και θέλουν του ταξιδιούχου <Το> και δεν τρέπεται να πάει να καταθέσει στεφάνεια στον γεξενή. <Το> <Ιεσσαριανή. Το> η δεξιά δεν του έχει δίρι. Η δεξιά του έχει δεί. Αυτό είναι το θέμα. Το πασέ δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. <Το> ότι δέρνει και η αριστερά. Αυτά που κάνει προηγούμενα κάνει και η αριστερά, τύπου. Δεν φόρμα ζε όμω. Μπορεί έγινε η ριζιά στα στερνά. Πώ τώρα. Μπορεί να μα κόψει όλου τον κόλο και σε έναν κάτι άλλο. Να έρθει. Και... Γιατί εμά ότι το θα μα κόψει το παρεπανίσιο. Θα στα κόψει και αυτά. Να έρθει. Μητσοτάκι, δεν θέλατε. Μητσοτάκι, δεν έρθει. Ε, το Μητσοτάκι. Mm. Την κρατικοδία. Την πόλη μα έχουν αρρωστήξει το αυτό. Τι να σου πω ωραία, Αποστολή, τι να σου πω. Απογοήτευση, Σκέτη. Το καταλαβαίνει το διέξοδο. Απογοήτευση είσαι. Άντε και εγώ να σου πω να μην έρθει ο Μητσοτάκη. Να μείνει ο Τσίπρα. Είναι μικρότερο διέξοδο. Ναι ποιο άλλο είναι από το, από το Μητσοτάκι είναι καλύτερος Στο στραβού είναι ο μονόφθαλμος Απλά είμαστε στους στραβούς αυτό είναι το θέμα Ναι Καθόμαστε σ... και μένουμε και κάνουμε παρέα με τους στραβούς και του ψηφίζουμε Την τετραετία θα τιμωρηθεί Αλλά λυσάξατε Δηλαδή στο ενδιάμεσο τα κάνει όλα σκατά Θα καθόμαστε να περιμένουμε την τετραετία Θα φυλάμε κάτι νεύρα για τέσσερα χρόνια μετά Α, Σου φαίνεται σε ένα φυσιολ Δεν θα βάλω στα τα νεύρα μου. Περίμενε, περίμενε κανεί το Σαμαρά. δύο χρόνια έπεσε. Κανεί δεν το περίμενε. Κάναν αυτή τη τετραετία. Πόσα χρόνια. Έλα. Μονο Κώστας ο Καραμαλής έχει κάνει τετραετία τελευταία χρόνια. Μα ακούς, πάλι δεξιό στηρίζω. Μόνο Κώστας έκανε τετραετία. Αποστολή. Είμαι συνταξιούχο. Συνταξιούχο είσαι. Είμαι του ταποτέ. Ποτέ. Ποτέ καιρό. Ναι, το ξέρω. Ταποτέ. Δεν θα μπω σ άλλο σώμα. Να σου πω, δεν σου κόψε. Δεν τα πληρώνω μετά. Ναι, αλλά ίσω τότε ποτέ και έτυχε να μην πα χθε στη βουλή απ' έξω. Γιατί το είμαι συνταξιούχο συνοδεύεται με μερικέ καρπαζιέ, μερικέ γκλοπιέ και λίγα βακρυγόνα. Και άλλοι δεν τα ρίχνανε, άλλοι τα ρίχνανε Αλλά δεν, δεν τα ρίχνουν αυτοί. Τι πάει Α. να πει ότι τα ρίχνανε και άλλοι. Γιατί τώρα λησάξατε και δεν και πρόπερση. Μπορείτε λησάγαμε πρόπερση. Όχι. Ε, εντάξει. Και δεν λησάγατε γιατί σα ακούω κάθε μέρα. Όχι. Αυτή τη λύσα την τωρινή δεν την είχατε. Ε, εντάξει. Η αλήθεια δεν την είχαμε. Πιστέψαμε στον Αλέξη γι' αυτό. Πιστέψαμε. Είχαμε προσδοκία μεγαλύτερη. Τι να κάνω τώρα, από ψέματα. Είχαμε προσδοκία από τον Αλέξη. Από την Ο Κυριάκο, ο Κυριάκος μου αρέσουν από κάτω. Μ' αρέσει ο ακροδεξιό κύκλος από κάτω. Εμπάσχη περιπτώσει. Κάντε γεια. Γεια. Yeah. Αυτό που σου μιλάει τώρα και σου λέει για τον πατέρα του που είχε 40 χρόνια στην οικοδομή, ξέχασε να μας πει όμως πόσα χρόνια πλήρωσε στην οικοδομή. Γιατί 40 χρόνια μπορεί να είχε. Ένσημα πόσα είχε. Για να τον πάρω πάλι. Ποιο όνομα πρώτης κυρία αρέσει Το Νατάσα μ' αρέσει Μαρεύα ή Περιστέρα Εμένα μου αρέσει το Νατάσα, το καραμαλή Εμένα μ' αρέσει Μαρέβα. Δι' μ' αρέσει, μαγάκι Σου κάνει πιο ξενικό, οκ okay. Το Περιστέρα όμως δεν είναι συνηθισμένο, ωραίο δεν είναι ευλάχικο από τα Θαμάνια Άρτας Ναι, ότι είναι ευλάχικο είναι Ελά, μου τώρα μου έχει βάλει τη... Τι? Και, ε, με έχει βάλει και κλαίω τώρα. Γιατί, μου μωρή παλικλέ, <laughs> κλαψομώντα, <laughs> βάλουμε κάτι, όλη την ώρα μια γκόνιδα θα κλάψει. Ή, ή, ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά. Ναι. Να είσαι στα καλά, μωρή παιδιά. Και θέλω να σου πω ότι χτε στην Ελληνοφρένεια, δε που είχε βάλει το Σαμαρά και το Τζίπρα από πίσω που έλεγε ακριβώ τα ίδια. Ξέρετε, μου θύμισε. Μου θύμισε μια πλάκα που έχει κάνει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και σου απάντησε η γραμματέα, εμεί πήγε... δεν έπιασε πλάκα και σου λέει η κοπέλα αυτή, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και σ' ακούμε. Άμα το βρει αυτό, το είμαστε. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ ρε εσύ, Αποστόλια. Σακούμε και εμείς το ΣΥΡΙΖΑ. Δε, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί γελάω πάρα πολύ. Μαζί δεν μιλούσαμε πριν. Μαζί μιλούσαμε πριν. Ξέρετε τι μου κάνετε πλάκα. Αποστόλια, άσε μας να προσευχηθούμε παιδί μου. Πάρα αργότερα. <laughs> Όλα φαζάνις είναι. Ο <laughs> μηλιάος. Όχι. Ο μηλιάος. Ο μηλιάος. Ποιος είναι. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. <laughs> δεν ξέρω άμα ισχύει ακόμα. Δεν θα ισχύει, αλλά να το βάλεις εκεί, που υποτίθεται ότι σε ακούει. Και μια ξεφτύλα να βάλεις να ακούγεται από δίπλα, τι καλά που θα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 να πάω φιλοπάπου που είναι το σπίτι της κόρη μου επιβεβαιώνω αυτό που είπατε ότι η επάρατης δεξιάς με εισαγωγικά το επάρατης Η ρόδου του Αττικού ήταν καταρχήν ανοιχτή και κατεξαίρεση κλειστή. Επί συντρόφου, και αυτό με εισαγωγικά τσίπρα, η ρόδου του Αττικού είναι μονίμω κλειστή. Επειδή έχω ζήσει στο Παρίσι, ούτε οι δρόμοι κλείνανε με το που ερχόταν κάποιο ξένος αξιωματούχος ούτε το Ελιζέ ήταν οχυρωμένο και περιτριγυρισμένο από κλειστέ στην κυκλοφορία οδούς Παρεπιπτόντω, ψήφισα όχι στο δημοψήφισμα, όπω ψήφιζα και την αριστερά το χρόνια. Ευχαριστώ. Έλα, ρε, τι έγινε καλά εσένα. Καλά είσαι. Έκανε μπάνιο είσαι έτοιμό. Γιατί χρειάζομαι μπάνιο δεν κατάλαβα, τι μέρα είναι. Έπε θα πάμε το, το, το, το απόγευμα, στην Νέα Δημοκρατία. Εκεί τι πρέπει να πώ να, είμαι, δηλαδή, πρέπει να είμαι καθαρισμένο επειδή είναι αυτή εκεί πέρα όλοι στην πένα και καλά. Φτιάχουν πλήν το σακάκι το δέρμα και από μέσα είναι η σκατύλλα, ολόκληρη. Δεν κάνουμε μέσα έξω, μέσα έξω, το μέσα έξω του συμφέρει γιατί έχουν τη μαβρύλα μέσα, τη κατέλλα. Λοιπόν, εγώ κάνει μπάνιο που λέει και έχω να φάω από αυτέ. Φάνουν και καναπερά και θα πάμε στα γένεια εδώ. Εμπιστεύε είσαι να πάσει τα καναπε και τη Μα είναι φαγητό με ένα πει η μάνα μου όπου βλέπει να μέσα μου λέει. Να πέφω, όποιος και να περακάλετε να, να, να τρο μου τρόμο Σε τι μα για πώ καλό έσαι να. Η μάνα μου ήταν νέα δημοκρατία βαμμένη Βασιλοχουλά. ισχύει το ξέρω. αυτό με μπερδεύε. Πρόσεξε, ο πατέρα κουκουέ, κουκουέ, αλλά στο Θεό, και η μάνα μου Άχα, είναι... λοιπόν, έσοπορα, ο Ο Μπαλέης, στο σπίτι. Είναι χωρί αδέρφια. Είναι γιο του τέρη του χρυσού. Είναι μοναγωγό δηλαδή. Ναι. Έχει γεννηθεί στη Μακρόνησο γιατί έξι μηνών είναι στην εξορία. Ναι, ξέρω. Και έχει σπουδάσει στα καλύτερα δημόσια σχολεία τη χώρα και δεν το διόρισε ποτέ ο πατέρα του σε δουλειά. Βρήκε μόνο του δουλειά. Καταλαβαίνετε. Έστελνε βιογραφικά και βρήκε δουλειά. Οι άξιοι προχωράνε. Δεν καταλαβαίνω το θέμα σα. Ναι, να πελύσει από τα δικά μα. Ξέρει τα καινούργια γραφεία για να, να καταλάβει που είναι. Είναι εκεί που τρώω εγώ πατσά που σ' έχω πει. Που είναι Κινέζα που σερβίρει, που σου Παιδί του Λαού, ο Κυριακός. Εγώ λέω να το ψηφίσουμε Κάση για την ο πελάτης. που πάμε, Έχω, χάκι, Με οχόρο, μεντάκη, για Έχω μια δουλειά στη κατεχάκη αν θέλετε Από πού είσαι Αμένι. Αρμένηση, αρμένηση αφού, αφού, έλετε, απα, αφού, α, το, Στη Μεσογείο, στη Θα καλοπεράσει